Ναι. Παραπολιτικά ναι. Ε, πείτε στον κύριο που μιλάει. Δεν ξέρω ποιο είναι ο. Είναι ο κύριο Καλαμούκη ή ο άλλο. Πείτε στο Θήμιο Α. ότι να του πάρει στο σπίτι του. Έχει πάρει στο σπίτι <χει> κανένα <κανάδιο. χει> δυο. Αλλά επειδή είναι λίγο ξαναμένοι, θέλετε να περάσετε καμιά βόλτα να σα τακτοποιήσουν. Όχι, να τακτοποιήσουν πρώτα εσένα και του μόνα του. Εμένα μα έχουν τακτοποιήσει, <χει> αλλά θέλουμε <χει> λίγο και ένα έτσι λίγο πιο. <χει> θα θέλανε κάτι, θα ήθελα <χει> <θέλανε χει> να πω ένα σωματάκι λίγο πιο συντηρητικό. <χει> Θέλουν και μια συντηρητική Θα θέλατε μια ρατσίστρια Ναι. Γκένι Μπότσι. Η ίδια. Α, τι κάνετε. Καλά. Δεν ήθελα να σα μιλήσω. Μιλήστε μου. Ήθελα να σα βάλω μια ερώτηση. Ναι. ναι. Θα θέλα να κάνετε μια έρευνα και να το μελετήσετε και να το πείτε στην επόμενη εκπομπή σα. Ναι, ναι. Άμα καθίσετε και μελετήσετε λίγο πώ έπεσε η Σοβιετική Ένωση, θα δείτε τελευταίο ηγέτη είναι ο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Έπεσε η Σοβιετική Ένωση. Όταν έπεσε, τέλο πάντων. Άρα δεν είχα ζωμάτιση. Μια ιδέα είναι όλα. Είναι... Δεν έπεσε. Το... Συμφωνώ Στο... μαζί σου. Το θέμα είναι ότι ο τελευταίο ηγέτη που επισκέφθηκε την Κίνα, λέει πριν τον κορονο Σύμφωνα με τα καινούργια δεδομένα. Ήταν ο Κυριακός, του... το ξέρω. Γενικά τον κομμουνισμό με λίγα λόγια, ε. εκεί το πα. Ακριβώ. Αν. Λεωτάω τώρα η ερώτηση μου: Θέλω να το κάνει έρευνα. Αν πήγαινε ο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, αν είχε καταφέρει να εμφανίσει 1,5 δισεκατομμύριο κόσμο, ποιο είναι πιο δυνατό, ο Κούλη ή ο Κωνσταντίνο. Ναι, θα τώρα στο τέλο. <laughs> Λοιπόν, πραγματικά ήθελα να σα ακούσω. Θέλω να είσαι Είτε, καλά. Θέλω να και μια άλλη ερώτηση, γιατί πραγματικά θα θαυμάζω και μ' αρέσετε. Αλλά επειδή είμαστε από τη γενιά που ψάχνουμε να βρούμε ακόμα και του καλλιτέχνε ήρωε, και θα θεωρώ έτσι, λύθη μόνο μια απορία και δεν είναι καυστικότερο αυτό που προτάω. Στο Sky, γιατί πήγατε και δουλέψατε. Στο Sky, γιατί πήγατε και δουλέψατε. Όλα τα φεντικά Στο είναι σ σ σ ίδια. Τι σημασία έχει που και πώ. Σημασία έχει να εκπέμπουμε. Τώρα, τώρα μου το δικαιολογεί καλύτερα. Σημασία έχει να, να έχουμε φωνία. φωνή. Ποιο τα έχει τα μέσα ενημέρωση. Εμεί τα έχουμε. Αυτοί Καλημέρα, Ποστόλη μου. Τι κάνει, Α, καλά. Σίγουρα καλά, με όλα Α, που γίνονται. Καλά είμαι, ναι. Τι έχει γίνει με αυτό το Sky Τι έχει γίνει, Δεν μπορεί να χωνεύσει ακόμα ότι βγήκαμε στου δρόμου και ότι θα ήμασταν συντεταγμένοι, Δηλαδή δεν μπορεί να το καταπιευτώ, Δεν το περίμενε, <laughs> Όχι, σα είχε για πιο μπάχαλου, τύπου ΣΥΡΙΖΑ. Τύπου <laughs> ΣΥΡΙΖΑ, Μάλιστα. Δεν μου λε και ο Μποργδάνο να τζοί με όλου του άλλου. Α μη μου λε έτσι, έφαγα μια τυρόπιτα. <laughs> <laughs> είμαι ωριακά. <laughs> μου νεύα δύο φορέ κουλίτσα θες τώρα ε, δεν λέγεται Ναι, αλλά είναι στο σταθμό σου. Στο δικό μου, παιδιά. έχω εγώ σταθμό. Βράχει παράθυμα. Όχι, εσύ, λάθο, θα παραπολιτικά δεν βλέπω. Ωραία, διαλέγω εγώ. Ποιο αν είναι εδώ μέσα, Ά, να μου πεις. έχει εδώ μέσα διάφορα. Πάει να πει ότι σ' αρέσουν όλε οι φάτσε που βλέπει εδώ μέσα, όλα τα μούτρα. Έλα, βουντέ, δεν έχει χιλιάδε κορέσει και, και στο λεωφορείο το αστικό μπαίνει μέσα. Ξέρει αν είναι. έχει μέσα ρουφιάνο, ανώμαλο, εφαψία. Έλα, βουντέ. Γομενάρα ή οτιδήποτε άλλο. Δεν το διαλέγει. ότι έχει εκεί μέσα. Ό, έχει το Ε, Ναι, εσύ μια θέση θε για να πά στον προορισμό σου. Σω το κι αυτό ναι ναι και ε, νέα κυραλιφή ναι εγώ είδαμε ποιος είναι ολέα ακούνε ακυραλιφή Χριστό την αλήθεια και περνάει γνώση στο, στο δέρμα σου κατευθείαν. α ωραίο μπορεί να, μπορεί να έχει απλά το ταχυδρομείο, ρε φίλε ναι ναι σωστό πώς θα στις επιστολές σωστό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 Μαρέβα ή το λε έτσι. Κοίταξε να δει. Για τη Μαρέβα δεν μπορώ να μιλήσω. Γιατί όπω σου είχε πει και ο Άδωνη, είναι πολύ πρόστιχο αυτό που κάνουμε εμεί. Είναι πρόστιχο, είναι πρόστιχο. Αλλά είμαστε και ωραίοι εμεί οι πρόστιχε, έτσι να το πούμε και αυτό. Είμαστε, έμερα εμερακλίδε. Ναι. Ναι. Καλησπέρα σα. Γεια σα. Το βρήκαμε και το Μέγκα, έτσι. Ωραίο είναι. Μπράβο, τι μου το λέτε. Να σα ρωτήσω κάτι. Παραπολιτικά και Μέγκα είναι του ιδιοκτήτη επιχειρηματία. Από ξέρω, όχι. Τι έχω ακούσει ότι... Κι εγώ έχω ακούσει αλλά από ό,τι ξέρω το Μέγκα είναι του μαρινάκι τα παραπολιτικά είναι του κουρτάκι. κουτάκι Κουρτάκη, όχι με τα κρασιά έτσι Όχι με τα κρασιά, όχι με τα <χ> κρασιά <χ> Λες, ναι. δεν έχω ρωτήσει Ξέρω εγώ λες να έχει καμιά τέτοια Όχι τα κρασιά, όχι ναι Λες να έχει καμιά ρετσίνα, θα ρωτήσω, δεν ξέρω Ρε, αυτό που είπε τώρα, μόλι που βγάζατε την εκπομπή, τώρα. Να βγαίνει στον δρόμο και να συναντάς τον οποιοδήποτε άνθρωπο και να σου λέει: Ξέρει κάτι τώρα, υπάρχει κράτο. Ότι υπάρχει κράτο. Υπάρχει, βέβαια, υπάρχει κράτο και το διαχειριζόμαστε εμεί, ήθελε να πει. Μπράβο. Υπάρχει yeah. κράτο που, που μα συντηρεί τα τελευταία 50-60 χρόνια. Δεν κολλάει πολύ με αυτό που έλεγε ο τσάκονα. Ποιο τσάκονο, πάει ο τσάκονο τώρα, που τσάκονα. Έλα τράγε, έπιασα. Πού ήσουν αυτήν την μεγάλη βδομάδα για την ρε? Δεν είναι αυτό που νομίζει πουθενά. Σπίτι μου, στην καραντίνα. σπίτι σου, αι. Δεν ξεμίτησα αντίπ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τώρα που αλλάξανε οι ρόλοι με τον κορονοϊό, Γιατί δεν άλλαξε κι εσύ να είσαι εσύ στο μικρόφωνο και ο στο τηλέφωνο να του ταχώσουμε. Α, έχετε άκτη, βλέπω. Όχι, δεν σου Ναι, ναι, κι άλλη μια παρατήρηση. Τι σου είπε αυτό ο μαγαζόπορτο γυρα που είναι άθεο. Άκουσε το θύμιο να λέει ότι μέσα στη Βλέπουμε αυτοί πράγματα και να ιδρύατε μαφίε. Τα λένε αυτά η άθεοι και η Εντάξει, δεν πειράζει, περαστικά φέτο. Ναι. Συγγνώμη που ενοχλώ, καλησπέρα. Αγάπη. Καλησπέρα, ενοχλείται αλλά τέλο πάντων είχαμε και να κάνουμε. Δεν ήταν ώρα να ακούσουμε εσάς. Τι θέλετε. Να καλά, να καλά. Πες μου, τι θες. Τίποτα, Τίποτα. Έλα, να δεν πειράζ, δεν σε καλά, που Καλά. Ναι. Ε, χαίρετε, δεν είναι τα παραπολιτικά. Πού μπορώ να ακούσω αλλού αυτό το πρόγραμμα, στο site ελληνοφρένια.gr. Το site μα λέω ελληνοφρένια.gr. Έχει αυτό το πρόγραμμα yeah, το έκτακτο, το, σε, το εξαιρετικό. Σα ακούω από το διαδίκτυο. Μπράβο και στο YouTube, ελληνοφρένια official. Ναι, ναι, ναι, ναι, αλλά επειδή μου κάνει διακοπέ συνέχεια, δεν μπορώ να. Εδώ σεβόλω, δεν υπέ, δεν έχει κάτι που μπορεί να κάνει αναμετάδοση στο βόλο ε δεν βλέπω κάτι έχω λάρισα μήπως πιάνει το TRT 95,1 το πιάνει μόνο εκεί πέρα εγώ το TRT δεν μπορώ να πιάσω ναι ότι εκεί το πιάνει το πιάνει ναι τι να σας πω τώρα δεν έχω κάτι ε, άλλο έχω στερέψει εσείς είστε πάνε στο σταθμό ή είσαστε από τα παιδιά που εκπέμπεται είμαι από τα παιδιά που Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι τι για το Δημήτρη που ήταν στο Sky όχι στο Sky oh. το Έλα. Δουλεύεις και εσύ τώρα και με κόβεις. Δεν σε κόβω, βοηθάω. Μέγχα. Όχι στο Μέγχα, στο άλλο που είναι ένα κολομό. Πόσο το πω τώρα. Στο ρεαλ. Yeah. ο Δημήτρη ο. Και... Α, το... Ο Δημήτρη ο, ο Παναγούλη. που είναι. Τι σκοτώσανε. Τον Παναγούλη τον δεν σκοτώσανε. Τι σχέση έχει ο ένας με τον Εσύ ποιος είσαι τώρα. Απ' τα παιδιά που εκπέμπεται. Ποιο είναι από τα που εκπαίπεται? Ο Αχ, σε ευχαριστώ, ο ευχαριστώ. Γιατί Τώρα να πω. Να είσαι καλά. Να Πόσο χρονών είσαι. 77. Καλά είναι. Και κάτι άλλο. Αν χρειαστεί να κάνουν κακό σε εσά θα το κάνουν σε εμένα. Αν χρειαστεί. Αν πάρουν να σα κάνουν κακό εσάς, θα το κάνουν σε εμένα. Ναι. Γιατί καλά. Γιατί να το κάνουν σε εσά. Γιατί στις αξίδιες είναι πολύ. Άντε βρε, Τι είναι αυτά που λες καζωμάρες. Τέλος πατωνιά σου. Έλα να είσαι καλά.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 Είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να φάτε φράουλε. Κάβλα. Μια φραουλά, γιατί είναι έτοιμε. Εντάξει, δεν είναι ακόμα πολύ έτοιμες αλλά από χρώμα είναι πολύ καλέ. Ωραία! Να μου δώσει να με κεράσει. Καλά θα γίνει! χαμός Θα γυρίσεις από εδώ. Θα τον παίξω κι εγώ. Θα πρέπει να μου πείτε σε τι ακριβώ θα υποφεληθώ κι εγώ. Oh ah! Την κλείνουμε μετά να τη φάω. Δεν χρειάζεται πλήσιμο να ξέρει. Την τρώω, έτσι. Τέλεια. Θα να είναι λίγο πιο όριμη αλλά. Τι καύλα. Μια παραγγελία για την Παρασκευή. Δώσε. Από Κίκι, είμαι ό,τι καλύτερο είχε, μαζί με Βελόπουλο να πουλάει τις κυραλιφές του. Το Κίκη τι είναι? Το κίκι είναι το, από το ζετέ του το καρβέλα, τα κομμάτια. Είναι καλό, είναι το μόνο που ακούγεται. Οι διαχρονικών για όσους έχουν προβλήματα φίλε και φίλοι με ε, μυϊκούς πόνους και τα λοιπά είναι ό,τι καλύτερο είχε. Πάμε όμως στους δομαγικών Εγώ σε σένα έδωσα τα πάντα στη ζωή Μην ξεχνάτε τίποτα μνημονικών Εγώ σε σένα έδωσα αγάπη αληθινή Ή βυζαντινών και τελειώνει το άχος τους Μα δε σου έφτανε, μα δε σου έφτανε Με το εντερικό λοιπόν Είμαι όχι καλύτερο είχε. Οι αυτοκατορικών φίλες και φίλοι Αλλά δεν το ποτέ, δεν Θα με θυμηθείτε Θα θυμηθείτε αυτό που σας λέω Δοκιμάστε το Μια βαραγελία για την Παρασκευή. Το βιντεάκι που παίξει από το Μάστερ σε Φωθύμιο. Με, με το... τις κατίνες αυτέ με τα σαλάμια, ναι. Ναι, να, με το πογδάνω να λέει το λογίδιο του. Μετά υπάρχει ένα βιντεάκι που λέει: Κύριε σε αυτό ο ακατανόμο, το μήνυμα από το όνομά του, που κάνει κάτι εκεί, κάτι επιφωνήματα, κάτι τρελά. Βάλτε τον μαζί με το Σεραίο αν μπορεί. Πέτα μου και λίγο άδονη που στο ζητάω πάντα και μου το βάζει. για να τελειώσει, θέλω να, άμα γίνεται, να μου βάλει αλέφατο να λέει στα εξηγώ, ωραία. Μάθε πάλιτσα. την Κατεβαίνω κάτω στι 3 η ώρα τη νύχτα και τη βρίσκω να τρώει σαλάμια και τυριά. Αλλά εδώ είμαστε βίγκαν. Έχω πρόβλημα με τις βίγκαν όταν αυτή τη λεσβιακή βιγκανικότητα τους θέλουν να την επιβάλλουν δια της βίας. Οχοχοχ! Οχ, Παναγία μου! Τινταν, τόκ, τόκ, τόκ! Στα Κολοκύθια τούμπανα. Μάθε Εντεθείως. μπαλίτσα λοιπόν άλλο τίποτε θέλετε. Μάθε πάλι στον άρχοντας σε ρωτάς τι έγινε <σοίλιο> <έκεινε> τώρα. <σοίλιο> <Allora, σοίλιο> <ρε>. Μα να <μου, σοίλιο> Θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Έχω μία <σοίλιο> μαζική έμπνευση. Πέμπειρας. Ο Βελόπουλος με Φανή Δρακοπούλου. Απ' τη ζωή μου εισα πόν και τελοπόν. Απ' τη ζωή μου εισα πόν, Και ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Y soy mi sacón te lo Μια και πιάσατε στο MasterChef τι πολιτικέ, ξέρει αυτό, είδατε τι πολιτικέ ατάκε. Ποιε πολιτικέ ατάκε, τι είχε. Ο Κουτσόκουλο, που είναι καυτό πολύ ωραίο τύπο, κοροϊδεύε την Ρένι, γιατί λέει: Καλά, ρα παιδιά, γιατί η Κυρίθρα είναι... δεν είναι vegan. Και του κάνει ο κοντιζά, γιατί και καλά εκμεταλλεύεσαι την εργασία τη μέλη σα. Σε πατέρα, ο Κουτσόκουλο αυτό είναι καπιταλισμό, δεν είναι veganισμό. Εγώ να πω ότι δεν γνώρισα ότι ρήθρα, δεν να την Κυρίθρα δεν μπορούν οι vegan και η δεξιτέρευνα να την καταναλώσουν. Ότι είναι εκτό. Μεταλλεύεσαι εργασία. Δεν τα συνεργασία, αυτό είναι καπιταλισμός, δεν είναι βγαίνει. Δεν είναι βγαίνεισμός. Μια παραγγελία θέλω. Είναι ή τον ραψοδόφιλόλογο A. Έλληνα, κάπως έτσι λέγεται, μαζί με εκεί η Χιλικάμπο Γκάνου και Άδων η Γεωργιάδα εκεί μπλέξα. Ή το, κάπως του λένε τώρα, δεν θυμάμαι, ταμπού ρομπότα. Μιλάει και λέει αυτό. Είμαστε όλοι εν δυνάμει δολοφόνοι. Γνώση είναι δύναμη και δύναμη σκοτώνει. Μα πρέπει να την βρούμε και να την πάρουμε μόνη. Υπάρχει σύστημα αληθινά να σε μορφώνει Θα βάλουμε όλους μετανάστες πάνω στα πλοία Και θα τους πάμε στη Σουηδία του Έλληνα Σουηδία Στη, Δανία του... στη Νέα Υόρκη που είναι η άντρα Σε διαμορφώνει, να να σε να σε να να σε να σε να σε τελειώνει. Έχουμε επιτέλου, πάρει απόφαση ότι δεν του θέλουμε αυτού του ανθρώπου. Του μετανάστε, του οικονομικού μετανάστε Να σε καλά εκεί που σε να άχρηστο πάνω στη γη Έτοιμο, με μια αλλοκοτηθική Μια μίξη χριστιανισμού και καπιταλισμού μαζί όλες. Φωτιά θα το βάλουμε το ξενοδοχείο, μαζί με Να γίνει πραξικόπημα στρατό στα κυβερνάκια και να κρέμουν στο να φύγουν με αεροπλάνα. Κυράκα τίνε και όλοι οι κυρπαντελίδε. Μαζεμένοι σε βρωμόπολη σαν κατσαρίδε. Υπάρχουν εκαταποστέ για κάθε μια που είδε. Είναι παιδιά, είναι γκόνια, κλασικάρισμένε βίδε. Και μια άλλη με το Βακαλάο που λε Μπούκοβο, Μπούκοβο. Μαζί με τον Βελόπουλο που λέει Μπούκομα, Μπούκομα. Αυτά. <συσμίξη> ναι. Γεια μου, μου δείτε τη συνταγή Ορίστε συνταγή, το βακαλάω Το βακαλάο παρακαλώ πείτε μου, τι δεν σημειώσατε ε, ε, έξι, φι, έξι φύλλα Δηλαδή το βακαλάω Έξι, έξι, έξι φύλλα, ναι Πρέπει να τον έχετε εξαλμυρίσει. Ναι, ναι. Μην το βάλετε έτσι με το το φοντρό <laughs> μέσα, θα λυσάξεις. Α έτσι, φύλλα, θα τα κόψω δηλαδή κομμάτια. Θα τα κομμάτια, κομμάτια. Με. Έχετε μαχαίρι κοφτερό. Καλά. Θα... Κάτι θα βρείτε, με σουγιά Πώς το κόμμε, δηλαδή με, καφέ, με κοφτερό μαχαίρι. Με κοφτερό μαχαίρι, ναι, το βάζουμε πάνω στο ξύλο κοπή. α. α. Ναι, και τα κόβουμε σε παραλληλόγραμμα κομμάτια. Α. Οι πλευρέ να είναι 4 επί 6. Α. Έτσι ψήνεται καλύτερα. Φράβο, ναι. Μην έχει τώρα, μην έχει άλλο σχήμα το ένα κομμάτι άλλο του άλλου, δεν θα ξέρει ποιο ψήθηκε καλά. Πέρασαν το κόκαλο. Από τα πλάγια θα κοπεί Από τα πλάγια, ναι, ναι. ναι το Ας... κόκαλο, δεν ακόμα το κόκαλο. Να σα πω. Τρει ντομάτε τρει ντομάτες, ντομάτες. Κρεμίδια ναι κρεμμύδια ναι. Μπαχαρη και μπαχάρι αναλόγω τα γούστα. Και το μόνο που μένει είναι να βρείτε ένα πολιτικό να το πετάξετε. Ζέρι, μαστίχα και αλάτι μαζί. Μαστίχα και αλλά όχι μαζί, όχι μαζί τη μαστίχα. Τι μαστίχα πρώτα θα πρέπει λίγο να την μασίσετε. όταν πάρει μια μορφή που είναι έτοιμη για να κάνει τη φούσκα, εκείνη τη στιγμή τη βάζετε. Όχι, λέει πρώτα κομπανισμένη λέει. Και από κάτω λέει γαρίβαλο. Ναι, ναι, σε περίπτωση που έχει πει ο γιατρό δεν κάνει να μασάται ή κολλάει στα δόντια ή δεν θέλει ζάχαρη το δόντι, θα την χτυπήσετε κάτω τη μαστίχα, το κομπανίστε. Να γίνει λιάτσα! Και... Και μπουκόφο, μπουκόφο, και μπουκόμα, μπουκόμα, και μπουκόφο, μπουκόφο! Μπορείτε λεπτά στο φούρνο, να σας πω. Ναι. Θα τα βάλουμε το κρεμμίνι, το κατσαρόλα. Κρεμμί, ναι, τι, τι φαΐ είναι αυτό που φτιάχνουμε το ώρα, ναι και? να τσιγαρίσουμε, να τη Α, και πιπεριά. Πιπεριά, οπωσδήποτε πιπεριά. Πιπεριά, αλλά, αλλά τις καλές, τις χλωρίνεις. Ε, να σας πω, τίποτα άλλο. Το μεράκι μονωμένο, και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 Φασιστικέ ιδέε που Βελόπουλο, Άδωνη, Βορύδη κλπ. Και κλείνουμε με το, με το του από το τραγούδι του Ρέσι του Ντάντου για τον κότεινο στρατό. Τα hey, φτιάχνω δικά μου τραγούδια, δικό μου κότεινο στρατό. Hey, yeah. από το Βερολίνο. το φασισμό, Η πολιτική ευθύνη για την δολοφονία στο κερατίνι την αναλαμβάνουμε. Θα κριθεί αν καιρό από την ιστορία. Ο Χίτλερ δεν έχει κριθεί ακόμα από την ιστορία. Ο αρχηγός ζήτως νησί αυγή, ζήτως η Είμαστε πασίστες, είμαστε και ναζί και ό,τι άλλο χρειαστεί θα γίνουμε για να προστατεύσουν το αίμα της φυλής μας. Γιατί αυτά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 Έχω δικά μου αντάρτικα τραγούδια, δικό μου κόκκινο στρατό.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 Γυναίκα υπουργού που είχε 4 χρόνια έπαιρνε φάρμακα, γυναίκα δεν μπορούσε να και τίποτα λοιπά είναι μια χαρά! Πούκομα! Πούκομα! Χριστός! Πούκομα! Πούκομα! Το διάλορε ζηλέπετε στον τόπο, καθάρματα! Έλα, άρεσε, ψάχνω τόσες μέρες, ήθελα να σκώνα αφιερώσεις για πρωτοβαγιά. Λοιπόν, ακούσεις τρία τραγούδια, μπορείς να μου τα βάλεις στην άλλη Παρασκευή. El Vals de Lombrero, ο ύμνος της εργατικής τάξης από τους κάπε, Working Class Hero από Beatles, λίγα από όλα, από Τζον μα μάλλον και από Beatles μην είμαστε και βλάκοι, μην τα λέμε αμορποτα, Και νέα όγδας και σαριανής στον τοίχο από Πασκάλ Τερζή. Working class hero is something to be. O, i to, i to, i to, i Working class hero is something to be. πατέρα μου τον ήχο. 9ο to na Δεν μου λε, θα μου βάλει ένα τραγουδάκι να τα πω Παρασκευή. Ναι, Καλέ, από τα 30 μου τα ακούω. Από τα 30 ακούς, ζητάς από τα ακού. Δεν το ζητά από τα 30, όμω τώρα το θε. Τι λε, καλά που δεν το ζητάω τα 30. Τώρα ήρθε ανάγκη Λέτε. που το χρειάστηκε. Αχ, αχ, αχ, αχ. Από το λίγο 60 χρονών. Νιάτο. Νιάτο, βέβαια. Τώρα που έφυγε και παγόρευσε, έτοιμη να τρέξει τα λιβάδια, ολόγιμνη. Μπα, την καταβρίκα μέσα. Να, μια χαρά. Να και τα καλά του Μ. κορονοϊού. Είδε. Mm, τάδα. Mm. Λοιπόν, mm. έγινε. Πάτε. Και να που τα ταξίδια μείναν μόνο όνειρα και να που οι φωνές και τα τραγούδια σώπασαν και να που η ζωή τώρα κυλάει πιο γρήγορα και να που τα παιδιά και τα παιχνίδια χάθηκαν Δε φταίω εγώ που μεγαλώνω χτυπάει πίσω πλάτα ο χρόνος Δε φταίω εγώ που μεγαλώνω φταίει η ζωή We'll <laughs>